Λόγος 18. Περί ύπνου και προσευχής, καθώς και περί στη συνοδεία μοναχών. Ο ύπνος είναι σπουδαίο συστατικό της φύσεώς μας, απεικόνησης του θανάτου και αργία των αισθήσεων. Είναι μεν ένας, αλλά όπως και επιθυμία, έχει πλήστες αιτίες και αφορμές δηλαδή προέρχεται άλλοτε από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από τα φαγητά και άλλοτε από τους δαίμονες. Για τον ύπνο μιλάμε. Μερικές φορές, ίσως και από πολύ υπερβολική νηστεία, από την οποία είναι η σάρκα, ζητάει να αυτοπαρηγορηθεί με τον ύπνο. Δεύτερον, όπως η πολυποσία εξαρτάται και ενισχύεται από την κακή συνήθεια, έτσι και η πολυπνία. Γι' αυτό ιδιαίτερο στις αρχές της αποταγής ας αγωνιστούμε εναντίον τη, διότι είναι πολύ δύσκολο να θεραπεύσει κανείς μια μακροχρόνια συνήθεια. Ας παρακολουθήσουμε και θα δούμε πως ενώ σημαίνει η πνευματική σάλπιγγα, δηλαδή το σήμαντρο, ορατός μεν συνανθρίζονται οι αδελφοί αοράτος δε συνάγονται οι εχθροί. Έτσι, άλλοι δαίμονες έρχονται στο κρεβάτι μόλις σηκωθούμε και μας πιέζουν να ανακληθούμε πάλι, να ξαναπέσουμε. Μήνε μας λένε, έως ότου συμπληρωθούν οι προνομια, προημιακοί ύμνοι και έπειτα πηγαίνει στην εκκλησία. Άλλοι, ενώ παριστάμεθα στην προσευχή, έρχονται και μας βυθίζουν στον ύπνο. Άλλοι προξενούν έντονη και απροσδόκητη κοιλιακή ενόχληση. Άλλοι μας προτρέπουν να ανοίγουμε συζητήσεις μέσα στο Κυριακό. Άλλοι παρασύρουν τον νου σε σκρούς λογισμούς. Άλλοι μας κάνουν να σαν κουρασμένοι στον τοίχο. Ενίοτε ότι μάλιστα συμβαίνει να μας προκαλούν και πάρα πολλά χασμουρητά. Μερικοί από αυτούς προκάλεσαν πολλές φορές γέλωτα τον καιρό της προσευχής, ώστε να κάνουν το Θεό να αγανακτήσει εναντίον μας. Άλλοι μας βιάζουν να διαβάζουμε γρήγορα το ψαλτήριο από ραθυμία και άλλοι μας προτρέπουν να ψάλουμε αργά από φιλιδονία. Μερικές φορές κάθονται και στο στόμα μας και το καθιστούν κλειστό και δυσκολοκίνητο. Τέταρτον, εκείνος που αναλογίζεται ότι προσευχόμενος ίσταται ενώπιον του Θεού και αισθάνεται αυτό στην καρδιά του, θα είναι στίλος ακλόνητος και δεν θα εμπέζεται από κανένα δαίμονα από όσου προανέφερα. Ο πραγματικός υποτακτικός, πολλές φορές μόλις σταθεί στην προσευχή, γίνεται όλος φωτινός και πασίχαρο, διότι είναι πίκτη, δηλαδή Παρασκευασμένο παρασκευασμένος και φλογισμένος από πριν με την ανώθευτη διακονία και υπακοή. Πέμπτον, σε όλους είναι δυνατόν να προσεύχονται μαζί με το πλήθος των αδερφών. Σε πολλούς όμως είναι πιο ταιριαστό μόνο με έναν ομόψυχό του. Όταν ημνείς το Θεό με το πλήθος, δεν μπορείς να κάνεις άλλη προσευχή. Αν έχεις όμως τότε ως νοερά εργασία τη θεωρία των ψαλομένων ή πάλι κάποια ορισμένη προσευχή έως ότου τελειώσει ο στίχο του πλησίον σου. Έκτον, δεν επιτρέπεται να ασκείς την ώρα της προσευχής κάποιο πάρεργο για να μην μπω εδώ πέρα Κάτεργο. Αυτό άλλωστε το δίδαξε σαφώ. ο άγγελος που εμφανίστηκε στο Μέγα Αντώνιο. 7. Η κάμινος δοκιμάζει το χρυσό. Η δε παράσταση την προσευχή, το ζήλο και την αγάπη των μοναχών προς το Θεό. Εργασία επενετή. Όποιος την κατάκτησε και το Θεό πλησιάζει και τους δαίμονες εκδιώκει.